Άρα έχω να τη νιώσω από την Παπαρίζου τσικι, τσικι, τσικι. Ναι, ναι. Ε, τόσο... Ρε, Νιώθω τόσο ικανοποιημένος και πλήρης Εγώ από την Νίκη Παπανδρέου Ποια Νίκη Παπανδρέου Νίκη Γιώργος Να Λες την Γιώργου γιατί είχαμε <laughs> Νίκη και το 81 και το 85 Νίκη Παπανδρέου Και το 93 Πότε νίκησε ξανά το 93 Είχαμε όλο νίκε παπαδίδων. Είχαμε εγώ τότε. Εσύ που ιστορική μέρα. Αυτό. Αυτός αυτός σημαίνει. Mm, το και Euro σ... δεν και στο Euro. Ναι, ρε παιδί μου, σαν παρίζοντα. Ολυμπιακού αγώνε δεν τότε στους στους πήραμε. Σαν παρίζοντα. Ήρθε Eurovision στην Ελλάδα. Ολυμπιακού αγώνε είχε ξανακάνει η Ελλάδα. Ε, Euro, Euro... ξαναπάρει η Ελλάδα. Ε, Eurovision να το. Καταφέρουμε, το καταφέραμε και αυτό. Είναι μια ιστορική μέρα σήμερα. Πού είναι ο Άδωνη να βγει. Ταιριάζει να και σήμερα, Παπαρίζω, γιατί και σήμερα είμαστε number κάθε one. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Your mother, you. undercover. Κάθε μέρα. Και όλοι οι μίζεροι, Σιριζέοι, όλοι αυτοί που δεν ξέρουν τι να πούνε τώρα. Δεν χαίρονται με τη χαρά που έχουν. Όχι, όχι, όχι. Γράφουν εκεί και κάτι τσιράκι τη κυβέρνηση ότι δεν χαίρονται με την, όταν κερδίζει η ομάδα. Ναι. Ότι θεωρούν ότι οι ΣΥΡΖΑ είναι στην ίδια ομάδα. Ότι κέρδισε η ομάδα. Η ομάδα αυτό είναι το. Α, ποιο είναι στην ίδια ομάδα. Πάλι καλά που ήταν κάτω από 5%. 4,95. 495. Μεγάλη φ... νίκη. Μεγάλη νίκη. Τόσο φτιαχτό. Έρχεται και η Μέρκελ αύριο να τα επισφραγίσει όλα ναι. αυτά. Τέλο. Είμαστε νομίζω στι καλύτερε μέρε. Παλτάκος δεν... Εντάξει. Τσχάστηκε. το Τα αγορέ τώρα έχουμε τρέχουν. Τι έγινε. Ο Μπαλτάκο ρύθμιζε τα πράγματα από μέσα. Ξεχνιάται αυτό, αλλά έχουμε τώρα άλλα. Σημαντικότερα θέματα. Ευτυχή συγκυρία. Ωραία κάτσανε. Ωραίο timing. Είναι Άρχεται άμα και time, το timing. Είναι Πάσχα. Σε Ήρθε το Πάσχα. Η ανάσταση. μια εβδομάδα. νωρίτερα. Ναι. Μια εβδομάδα νωρίτερα το Πάσχα. Αν αυτό ο αχάριστο λαό δεν ψηφίσει Σαμαρά, είναι άξιο τη μοίρα Δηλαδή δεν υπάρχει πιστοσύνη. Νομίζω θα το εκτιμήσει ο λαός. Να μην ψηφίσει Σαμαρά. Νομίζω θα το εκτιμήσει ο λαό και θα ψηφίσει Σαμαρά. Και το Πασόκ εκεί, η συνιστόσα Πασόκ. Όμιλο φίλων Αντώνη Σαμαρά. Συνιστόσα προσκλήσεων. Προσκλήσεων. Από κίνημα έγινε κόλλημα. Κόλυμα. Ανελλήνιο σοσιαλιστικό κόλλημα Κολλάει εκεί Και, δεν Και ρουφάει Ό,τι μπορεί Ε, να συνεχίσουμε το πανηγύρι. Συνεχίσουμε. Ε, οι φωνές μας είναι ήρεμε, ψύχρεμε, γιατί ακούσαμε κάτι κυβερνητικά στελέχη και λέει: Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμού, διότι καλά, τα δύσκολα με και... και... Επειδή παραπέμπει και στο Μουσείο της Ακρόπολης και επειδή παραπέμπει και στη Μέρκελ που θα έρθει αύριο, θα πάει να φάει κάπου στην πλάκα και χωριάτικη. Και Πού θα και θα την πάνε. Δεν ξέρω που θα την πάνε και με θα διαλέξουν Γι' αυτά είναι Συνεχίζουμε το πανηγυρικό κλίμα Σας καλούμε να σταθείτε σε στάση προσοχής Σε γνωρίζω από την κόψη Του σπαθιού κιτρομερή Σε γνωρίζω από την όψη Που με βιάμετράει τη γη Απ' τα κόκαλα Ναι Έλα, τι έγινε Μάται. Για, για βάλε κοντά το ακουστικό. Κη <Κι> μισοάκελο, μου, <Κι μήσου εσύ μπορώ> Να κάτσω. Ναι, κάτσε. Τέλειωσε. <laughs> Τέλειωσε. Είχε Είμα... και άλλη μία στροφή. <laughs> τι στροφή, Στροφή, όπω τα <laughs> <θα θα laughs> παίρνουν τι στροφέ. Φουρκέτα, φουρκέτα όπω τα παίρνουν τι στροφές την Άνοιξη. Λοιπόν, ε, εδώ είμαστε. Ελληνοφρένα, κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί. Mm. Τουλάχιστον μέχρι mm. τι εκλογέ να το πάμε έτσι, για να αναλύουμε τα, τα δέοντα και όλα αυτά που συμβαίνουν. Με παίρνει κάποιο από τον Α, κάνει λίγο παράστα. Πε να, να αντοκλείσει το ποιο με παίρνει. Ναι. Να σου πω κάτι. 20 δι λέει υπερκάλυψη. Θέλαμε 2, 2,5 πόσα θα πάμε, γιατί δεν παίρνουν και τα 20. Τράτο, Γιατί δεν παίρνουν και τα 20. Να μην πούμε τα μα αέρα. Α, δεν έχουμε... Και τι να τα κάνουμε. Είναι να ξαναβγούμε, <σταστά> δεν ξέρω αν τα άμαθε. Θα ξαναβγούμε στι αγορέ πριν τι ευρωεκλογέ. Όχι, πάλι. Ναι. Σε ένα μήνα. τόπι κοράει. Πάλι. Ναι, ναι, ναι. για τριετέ. Τούπαν του. Του γύφτου, του φτωχού. Πώ το το θυμάμαι. Το θέμα είναι το ξεκό. Του τρελού, ορίστε να δεν θυμόμουν. Ε, θα, συνέχεια θα βγαίνουν πάλι με πανηγύρια. Αφού το έχουμε, γιατί να θα σου μην το κάνουμε. Πω, οι εκλογές, οι ευρωεκλογέ είναι 25, οι δημοτικέ 18 ή θα βγούμε την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή ή μεταξύ των δύο ε, Κυριακών. Ανάλογο το αποτέλεσμα. Θα πιάσουν και τον ξηρό. Κάπου εδώ θα πιάσουν και τον ξηρό. Ε, όλα θα γίνει. Τόσο χαρά πια σήμερα στο κέντρο που κάποιο το διασκέδασε με πυροτέχνη στην Αμερική. Εκρηκτικά. Στην Αμερική, εκεί. Δηλαδή έλεγχο, λίγο ο, ο, ο, να συγκρατηθούμε. Ναι. Δεν πρέπει Συγκρατη... να το, το, το γιορτάζει. Αν κάνει τώρα αυτό, τι θα κάνει την επόμενη. Έχι... Όταν σπούσε Έχι... με το μνημόνιο, τι θα κάνει. Έχει πολλά κτίρια. <laughs> Δεν. Η Αθήνα είναι πυκνοκατοικημένη, θέλει μια αρέωση. Και πολλέ τράπεζε. Ο κάθε δεύτερη γωνία έχει και μια τράπεζα. Όρεξη να υπάρχει. Άμα έχει όρεξη, το γιορτάζει όπω πρέπει. Να σου πω όμω κάτι, πανηγυρίζουμε για τι αγορέ, αλλά έχουμε ξεχάσει τι είναι οι αγορέ. Οι αγορέ και ευτυχώ που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να μα το θυμίζουν αυτό. Ειδική και όχι δεν είναι ακριβώ η μάλλον είναι ιδική από πολιτική σκοπιά ορμόμενη, oh. όπως ο Μιχάλης Λιάπης. Oh. Απεδίχθη περίτρανα ότι η αγορά δεν είναι Θεός. <Τοί> Ούτε αυτορυθμίζεται όπως διακύριταν, μονότανα χρόνια τώρα η νεοφιλελεύθερη. Έτσι, λοιπόν, ο μηχανή λιάπη, τον ακούσαμε εδώ γιατί πρέπει να θυμόμαστε και αυτά και καλά που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι να μα τα θυμίζουν. Ε... Πού είναι ο Λιάπι Ελλάδα, δεν ξέρω, και μάλλον όχι. Όχι. Και ο δικαστήριο. Πάσχα έρχεται mm. θα θέλει να πά να ξεσκάσει, δεν μπορεί. Κολλά. Κι αν του τύχει τίποτα, μέσο μετά πάει και ξεσκάει αλλού. Θυμάσ που του είχε τύχει αυτό με το τόμα και πήγε στην κουλά λαμπούρια να ξεσκάσει. Να ερεμήσει. Ερεμή και δεν μαζί με τα παιδιά. Ε, ναι, τώρα... Τι έχουμε αφούθεί στα δίκαιο. Τι ακούγει σε αυτό τον τόπο. Λοιπόν, το χρόνο φαντάζομαι Εθνική εορτή, ο όχι. Πάλι γιατί είναι πολλέ εορτέ έχουν μαζευτεί τώρα τελευταία. Ο Άδωνη τη Μετάλη. Δεν το ο Όχι, όχι. Αυτό θα το βγει να. Ένα λεπτό λεωρτολόγιο, Μπαϊάδωνη. Μια ανακοίνωση και για, για το σημερινό. Πάντω τώρα περιμένουμε. Την... Δεν ξέρω να θα κάνει ο Σαμαρά κάποια στιγμή ένα διάγγελμα κι αυτό. Έκανε ο Βενιζέλο το πρωί, τα είπε όλα εκεί. Έβγαλε όλη τη χαρά και την ικανοποίηση, γιατί δικαιώνεται το Βενιζέλο. Εντάξει, σε αυτή αυτά. την εκπομπή ταιριάζει να κάνει διάγγελμα ο Σαμαράς. Σε πια. Αυτή την ώρα. Εστι ώρα δηλαδή. Αλλά μπορεί να κάνει στα δελτία που πει το βράδυ. Να έχουμε και το τελικό ποσό Γιατί άνοιξε το βιβλίο, έκλεισε το βιβλίο. Δεν έχω μάθει έχει γίνει. Έκλεισε. Έκλεισε τώρα, έκλεισε εδώ στο μαξί Δηλαδή, θα μπορούσα να πάνε σε ένα νησί να κλείσει εκεί το βιβλίο. Ναι. Η σελίδα. Κάτ, ο ο Γιώργο το σκηνοθετούσε πιο καλά. Hey, τι hey, που αυτά, είναι αυτή. Αυτά, αυτά. Και ο Ζωμαρά. Έξω είναι Δεν είναι τα ξέρει, δεν του Γιώργου. τι δεν είναι. Ότι δεν, τα ξέρετε, Γιώργου, δηλαδή, δηλαδή, δε... δεν είναι. Αυτή την ώρα μας ετοιμάζονται γιατί στο αεροδρόμιο κάνουν πρόβες για την υποδοχή αύριο που θα έρθει η Αγγέλα. Σου τα χαλιά. Ε, θα ακούσεις. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα. Λαμπρά. <κοκοκοκοκο> Νερό. Mm. Τελετή υποδοχή στις Γερμανίδος καγκελαρίου Αγγέλας Μέρκελ. Ανάκρουσης Εθνικού ήμνου Γερμανίας. Ανάκρουσης εθνικού ύμνου Ελλάδος. <Καισθυντικά> Λαμπρά. Καλώ το βήμα, τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Εμεί πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάπτυξα. Μαζέψτε το γέροτα. Καλό τώρα στο βήμα τον Πρωθυπουργό για έναν επίσης σύντομο χαιρετισμό προς τη Γερμανίδα Καγκελάριό μας. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί. Κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα από όποια φυλακή και αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Έξοχα. Έξοχα Πρωθυπουργέ μου, έξοχα. Και τώρα σας καλώ όλους για να δείξουμε έμπρακτα την αγάπη μας προς την Καγκελάριο. Α σηκωθούμε από τι θέσει μας, λοιπόν. Καλά Ματιανός. Χβάρε με μάνα μου. Χβάρε με. ή καλά Στο πρόσωπο σου Πάρα! Για άλλου oh. Αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο. Τι λέτε, είναι αυτό πια. Και εκεί και εδώ, είδε ίδια μουσική. Μήπω έριξε τι τιμέ στο Γιατί χαίρεται έτσι, Γιατί Μέρκελ, όλο αυτό. Ναι. Μόνο? Γιατί, δεν είναι oh. χαρά. Oh. Είναι, δεν Δεν νιώθει χαρά που έρχεται η Μέρκελ για άλλη μια φορά. Νιώθω, αλλά μαϊτανό πια. Ο Κίτλερ στο Παρίσι είχε πάει μια φορά. Κατάλαβε. εδώ έρχεται δύο φορές Δεν μου αρέσουν οι παραλληλισμοί σου. Ωραία. Στη Βιέννη είχε πάει περισσότερε. Α. Oh. Ο Χίτλερ πάντα. Το έφερα σε Βιέννη, το Παρίσι. Ναι, όχι, το Παρίσι. Ότι δεν τον... δε μοιάζει Αθήνα. Με το και Παρίσι, πόλη, δε το πόλη, δε δεν μοιάζει. Και καμία Βιένι, σχέση. Ωραία. Και δηλαδή, έχει πιο, πιο πολλά νεοκλασικά που Τα που κτίρια μοιάζουν... του Παρισιού τα είχε η Αθήνα κάποτε. Ακριβώς τα ίδια, ναι, τα είχε. <laughs> το του Άιβελ, όλα αυτά. <laughs> τα, τα είχε. υπάρχουν, Θα έρθει και αύριο περισσότερο που θα εδώ στην Ελλάδα. Όχι, γιατί Όχι, δεν ο Νίκος Στραβελάκης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι η Γερμανίδα Κακελάριος Μέρκελ τραυματίστηκε κάνοντας σκι στις Ελβετικές Άλπεις και μάλιστα αυτό συνέβη πριν από την πρωτοχρονιά αλλά ανακοινώθηκε μόλις σήμερα. Είχε πάθει σοκ. Το είπε. Γιατί πέφτει να συγγέντει στο σκι και σπάει το πόδι του. Τι, τι νιώθει η ανθρωπότητα και ο ίδιος. Ε, σοκ. σοκ. Δεός, Συντριβή, μπορεί καρδιακό. Ε οπότε θα τη δει να περπατάει πάλι έξω εκεί στο στιμένο που θα κάνει με το Σαμάρα, θα κάνει και τις δηλώσεις μετά μέσα στα ασπρόμαυρα πλακάκια ότι σας στηρίζουμε είναι όλα καλά θα δούμε αν έχετε ένα χρέο βέβαια 300 δις, δεν έχει σημασία βγήκατε όμως στις αγορέ. Λε να τα πλακάκια που φταίνε Όχι. Ναι, που δεν σηκώνονται Α, να κάνουν και το χρέο του. Αυτό ναι, ίσω να φτάνει και τα, τα αλλά δεν σηκώνονται και οι άνθρωποι θα σηκώσουν τα τσέντα. Ο στραβέσα να ακόμα στο μέγκα είναι υποψήφιοι. Όχι, όχι. Αυτή τη φορά αποφασίστηκε βγαίνει ένα κάθε φορά. Ένα κάθε φορά. Μια ένα... ολιάρος, μετά Μια ολιά, ένα ένα φεύγει. Βέβαια τώρα βγήκαν δύο. Αλλά ο ένα ο αρχηγό, αρχίσαμε και αρχό από τώρα σιγά, σιγά. Και η Μαρία Σπυράκη, έχω και τη Μαρία Σπυράκη. Καλά και ο διοκτήτη. Ο διοκτήτη είναι ήδη βουλευτή. Βάλετε σπηράκι που την πήρε τηλέφωνο σαμαρά με την ευκαιρία. Ποιο. Ο ιδιοκτήτη λέω που είναι ήδη βουλευτή. Αν και ο ψυχάρη, ναι. Ε, αυτά τα ξέρω. Ο γιο δεν είναι ο ίδιο. Ο γιο δεν έχει. Μέρισμα. Δεν έχει. Μέρισμα. Δεν έχει. Όχι. Δεν... Πού <laughs> θα μείνει Δεν με μιλάνε καν. Όπω ο Μπαλτάκο δεν ήξερε το Σαμαρά. Α, πα, πα. Και ο Σαμαρά μάλλον έμαθε για τον Μπαλτάκο τη μέρα τη παρέτηση. Ο Δημήτρη Τάκη θα κατέβει ποτέ. Σιγά σιγά. σιγά, σιγά, σιγά και έχουμε σιγά. ακόμη εκλογέ. Γι' αυτό είναι ήδη στη Βουλή. Βουλευτικέ. Έχει μπει. Και πληρώνεται από αλλού. Ω δημόσιο. Όλα αυτά είναι οργανισμοί του δημοσίου. Απ' τη μία τσέπη μπέρμα. Καλά, άμα είναι να λειτουργήσει καλύτερα το δημόσιο. Κοίτα να δεις ποιο από το Μέγκα θα κατέβει και την επόμενη φορά, αν του τύχει αυτό που έτυχε στη Σπυράκη. Εγώ το έκανα γιατί πιστεύω πολύ βαθιά ότι όσοι από μας μπορούν πρέπει να βοηθήσουν τη χώρα να πάρει τη στροφή. Και το έκανα γιατί μου τηλεφώνησε ένα μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και με ρώτησε πάρα πολύ απλά θέλεις να είσαι μαζί μας αυτή την προσπάθεια. Καλησπέρα, <χω> Μαρία. <χω> <χω> <χω> <χω> Είπε θέλεις ο Σαμαρά. Είμαστε... θέλεις τραλαλά. Θέλει τραλαλό. Θέλω τραλαλό. Είδε πόσο απλά κάνει εκεί τη δουλειά σου, ρε παιδί μου. Καλά, αύριο μεθαύριο μπορεί και σε εμά να χτυπήσει το τηλέφωνο. Όχι, ξαφνικά χτυπάει ένα τηλέφωνο και σου αλλάζει τη ζωή. Ο Σαμαρά έχει όλα τα τηλέφωνά μα. Όλα, όλα, όλα. Ναι. Ναι, μπορεί να πάρει τον το στιγμή. Φαντάζομαι. Εγώ δεν σηκώνω βέβαια και άμα δεν το ξέρω. Καλά κι εγώ. Αλλά, Αλλά τα ξέρω. Τι μπορεί να έχουμε χάσει. Μαξίμου, τα ξέρω. Τα Μαξίμου έχει πάρει και πολλέ φορέ. Την πήρε τηλέφωνο εκεί που έκανε τη δουλειά τη προφανώ. παιδί μου. Είδες, και να έχει και project στα μισά, θα τα παράσει τη δουλειά τη. Το ρεπορτάζει. Ρεπορτάζ. Έφυγε από το παράθυρο και η Όλγα Βέβαια, η Όλγα όταν υπάρχει δίπλα παράθυρο. Έχει και Έχει άλλο, Έχει κι άλλο ναι. Ε, Γιατί την πήρω άλλο στο τηλέφωνο Μπορεί να έλεγε δεν σε θέλω Αλλά είπε ναι θέλω για ποιο λόγο μου είπε ότι θέλει τον Σαμαρά Αυτό το βήμα το έκανα γιατί Είδα τον Σαμαρά Από τον Αύγουστο του 12 Την πρώτη μέρα που πήγε στο Βερολίνο Και συνάντησε τη Μέρκελ τη μέρα που έβρεχε Τον είδα να διαπραγματεύεται Τον είδα να τρώει αρνήσεις Τον είδα να τον καταγγέλουν Και κατάλαβα ότι το κάνει καλά Πιστεύω, για αυτό το κάνω, πιστεύω πάρα πολύ σοβαρά ότι αυτή την εποχή είναι αυτός που έχουμε να κάνει τη δουλειά. Κατάλαβε, τα είδα αυτά από το Δεκέμβρη του 12. Εντάξει τώρα. Είδε τι αρετέρε. Είδε τι αρετέ. Όμω εγώ θέλω να επισημάνω το εξή. Ενώ έχει δει τι αρετέ, ενώ Γούσταρε το Σαμαρά ήταν τόσο αντικειμενική στη δουλειά τη. Ναι. Δηλαδή, 1,5 χρόνο τώρα δεν είχε καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα. Εντάξει τώρα, το ελέγχει. Άλλο το αίσθημα, αυτό. άλλο η δουλειά σου. Έχει τα πολιτικά σου πιστεύουν τα βάζει στην άκρη. Στην α... Στη δουλειά όπω πρέπει. αυτό. Γι' αυτό εγώ θα την ψηφίσω. Και εσύ. Είναι Β' Αθήνας Δεν ξέρω. Μια περιφέρεια. Είναι Β' ευρώπης. Β' <laughs> <Βίτα> ευρώπης, <laughs> ευρώπης, ευρώπης. είναι. Οπότε αυτό θέλαμε να αναδείξουμε εδώ τον επαγγελματισμό τη Μαρία Σπυράκη. Και καλά κάναμε. Και Ήταν στην Ελλάδα και πολύ καλά κάναμε. Ε, να Δεν θέλω καλύτερο, να θεωρηθεί. Ευτυχώ να... δεν είναι στην περίοδο που δεν πρέπει να λέμε για του τέτοιου. Τι είναι, Ιδιοποιητή. Τίποτα, ή... δεν ξέρω τι είναι. Εφορία. Α, α. Όχι, μάλλον. Ευτυχώς, λέω δεν είναι προεκλογική περίοδο. Μπορούμε να λέμε ελεύθερα ποιου θα στηρίξουμε και να λέμε τα ναι, σωστά. Ναι, ναι. Ψηφίζουμε σαμαρά γιατί μα έβγαλε τι αγορέ. Μαρία Σπυράκη για την αντικειμενικότητά τη. Και Σταύρο Θα έχουμε μετά γιατί είπε χθε η Σοφία Παπαϊωάνου. Ήταν αριστερό. μόνο αυτό θα σου πω. Τώρα? Όταν ήταν μαθητής. Α. Λοιπόν, εδώ είναι η πάντω. πάντως. Ε, όποιος θέλει να μας επικοινωνήσει στο 2100 20 δεν είναι ο αποστόλης. <χε> είναι η Ελισάβετ. Mail στέλνεται στη διεύθυνη studio papaki.realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και νότο μηνυμάτου, αποστολείστε 54%. 100. Αυτό όμω στοιχίζει 1,23 ευρώ... Συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, το Και ξέρω, λίγα, είναι. λίγα είναι. Επιτόκιο κάτω από 5%. Για τέτοια, χαρά, για τέτοια χαρά, δώστε και 5 ευρώ το μήνυμα, νομίζω έχει κάποια αξία. Ε, δεν έχει. Θα πάμε σε διαφημίσει και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, βεβαίω. Και πανηγυρίζουμε με τον τρόπο μα, με τη σύνεση που επιβάλλουν οι κρίσιμε στιγμέ. Λοιπόν, ναι. αποστόλησε, αγαπώ. Θέλω να πάμε μαζί στι αγορέ. Οι δυο μας. Και δεν πάτε. Όσοι... Βρασίδα. Εδώ πηγαίει η Ελλάδα. Με το Βρασίδα. Ναι. Εδώ πήγε η Ελλάδα, δεν πάτε κι εσείς. Γυμνή αγορές. αγορέ. Να... Έτσι ακριβώ πήγε η Ελλάδα. Γυμνή αγορέ. Δεν έχει ξαναγίνει η χώρα με τέτοιο χρέο να πηγαίνει στι αγορές και να φτιάχνετε όλο αυτό το σενάριο για να βγει ο Σαμαρά. Κερδισμένη. Για λοιπόν, να βγει κερδισμένη η χώρα. χώρα. Δεν έχει ξαναγίνει να έρθετε η Μέρκελ να στηρίξει για να βγει ο Σαμαρά στι Που δεν θα βγει κιόλα. Πόσο οι θαγενεί θεωρούν τον κόσμο από κάτω. Πόσο χάπατα. Τώρα από αυτό το Όχι, καλά. αλλά από αυτό το πανικό. Και πόσο χάπατο θα αποδείξει ο κόσμο ότι είναι, αφού θα τσιμπήσει με αυτό. Δεν το ξέρει αυτό. Όχι, δεν το ξέρω. Ποιο θα τσιμπήσει, Η το ζωή του αλλάζει περισσότερο. Όσοι τσιμπάγανε μέχρι τώρα. <σχετί> <σχετί> με τι παροχέ. Λοιπόν, χαχα, -χα, καλημέρα τσιμπήσουν παιδιά. Τσιμπήσουν αυτοί που είναι να τσιμπήσουν. Ναι, ένα 20%. Μάξιμουμ 22, 23, 24, 25. Δεν θα πάει παραπάνω. Αυτό θα ήταν το 75 δεν τσιμπάει. Αυτό γιατί δεν το λογαριάζουμε. Και πανηγυρίζουν για το 20% στι δημοσκοπήσει. Το 80% που δεν του θέλει και θέλει να του πάρει με τι πέτρε. Τι είναι αυτό. Θετικό. Μη εκλογικότατο είναι σώμα. Λοιπόν, ένα άλλο λέει. Και γυμνασμένο παιδιά. σώμα είναι αυτό. Ψ. Το 80% είναι γυμνασμένο σώμα. Σκοδόμη. Όχι. Ξέρει τι θέλει και τι δεν θέλει. Μεταφορικά μιλάω. Κατάλαβα. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Είδατε, χεστήκαμε στα λεφτά. Yeah. Δεν είναι ότι χαιστήκαμε στα λεφτά. Είναι ότι δεν είμαστε Βενεζουέλα και έχουμε το κολόχαρτο που χεστήκαμε τα λεφτά. <laughs> δεν <laughs> έγιναμε Βενεζουέλα, γιατί έχουμε τον, τον προκομμένο σημαντικά. Αντώνη Σαμαρά. Προκομμένο. <laughs> και έχουμε κολόχαρτο. <laughs> Ενώ ήταν η Σιριζέ, τι θα και με φίλο από πλάτανο θα. Κάντε να βρει πλάτανο. Κάντε να βρει πλάτανο. Αυτή την εποχή. Ο, <laughs> λοιπόν, ο Πάγκαλο θα ψηφίσει ποτάμι. Δεν θα ψηφίσει Πασόκ. Εγώ πιστεύω θα ψήφισε Σαμάρα, αλλά από ό,τι είπε δεν θα ψηφίσει Σαμάρα. Το άλλαξε. Και, σε μια εβδομάδα μέσα όλα. Ε? Μέσα σε μια εβδομάδα. Την ε, άλλη εβδομάδα Είναι θα πολύ μεγάλο πολιτικό χρόνο για τον Πάγκαλο αυτό. Θα φτάσει Κουκουέ την άλλη εβδομάδα. Δεν νομίζω. Όχι. Από Κουκουέ ξεκίνησε. Και πάει όλα τα άλλα. Μπορεί να τον δει οτιδήποτε άλλο. Κουκουέ δεν νομίζω να πει. Πάντω στο ποτάμι, το ποτάμι τόπε. Δεν το ποτάμι, πώ σα φαίνεται. Ο... Αυτό δεν έχει καθηγητέ πανεπιστημίου. Έχει, αλλά είναι κάτι πονηρά πρόσωπα που μου αρέσουν. Είναι ας πούμε. Δηλαδή, τώρα, συγγνώμη, θα ψηφίσετε ποτάμι. Το λατρεύω το γραμματικάκι, εγώ να μην το ψηφίσω. Αυτό το είπε χτε. Είναι τα λέει όλα. Ναι, ώρα. Πριν 15 μέρε είχε πει για το ποτάμι. Με, ε, ε, είναι κακό το ποτάμι. Δεν μπορεί να είσαι δεξιό και Επειδή είσαι δεξιόδοξο, μου αρέσει το ποτάμι. Επειδή είσαι αριστερό, το όχι. ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Λαστρεμπόριο Λα, Λα, Λα ιδεών, λοιπόν. Λαστρεμπόριο ιδεών και δημαγωγία μέσω τη τηλεοράσει και το του μέσου ενημέρωση. Περί αυτού πρόκειται. Αυτά έχει επίπεχ μια εβδομάδα. Και τα να δει. Θα ψηφίσει λαθενόριο ιδεών. Δεν είναι κακό. Ούτε είναι ένα συνεπέζ με αυτά που έχει κάνει μια ζωή ο πάγκαλο. Πάντα λαθενόριο ιδεών υποστήριζή. Και η σύντροφοι του πάγκαλου και όλε. Το είναι. πασόκ. Συνεπέ. Οπότε, συνεπέστα του άνθρωποι με στα γεράματα. Μέκταυτικά ακριβώ. Παρόλο. Κοίτανε, σύμβολο μια ολόκληρη εποχή. Ο λόγο του, το ύφο του κυρίω. Και δεν τον έχει επειράσει και το Alzheimer. Όχι. Πήγε να πάει το Alzheimer, είδα αυτό και έφυγε. Ούτε γερωτικάνη. Ούτε αυτή. Καμία άρα. Σαν το μιτσιτάκι. Μόλις όχι δεν τον έχει πειράσει, παρόλα αυτά την έχει πολεμήσει και Α. έχει σώσει φρένας. Yeah. Ναι. Τι, <laughs> με σπασμένα, <laughs> τα φρένα. <laughs> τα φρένα, λοιπόν. Λεκάς. Ο Σταύρο θες έδωσε συνέντευξη στην πρώτη τηλεοπτική στη Σοφία Παπαϊωάνου Είχα μια αγωνία. Το βράδυ μα είπε για το σακίδιο. Τα είδαμε όλα και τα μάθαμε και δεν έχουμε πια καμία απορία. Και απάντηση και για σοβαρά θέματα. Τις θέσει, μάθαμε τι θέσει. Τι Σταύρο. Είχε θέσει. Ναι. Ε, καταρχήν έκανε έναν πρόλογο για το πώ βλέπει ο ίδιο το Όχι. κόμμα του. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είπε αυτό. Όχι. Υπάρχει ένα κανόνα να μπαίνεις στην πολιτική και να λες γενικότητες. Μπλα-μπλα δημοκρατία, μπλα-μπλα ανθρωπισμός. Εγώ δεν είπα μπλα-μπλα. Από την πρώτη στιγμή σπάσαμε αυγά. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή πήραμε μια απόσταση από μερικά πράγματα που ε, δεν έχουν τολμήσει να τα πούν πολύ παλιοί πολιτικοί. Σε πού σπάσατε αυγά ας πούμε, σε μπήκαμε, ποια θέση. Μπήκα, μπήκαμε από τη πρώτη στιγμή και είπαμε ε, πώς βλέπουμε Το πολιτικό σύστημα, πώς πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, έτσι. Είπαμε για, την, για τις κυβερνήσει τετραετίας. Επέστονται ότι αυτά είναι τα αυγά. Εμένα σχεδόν με έχει πείσει. Αυτό είναι το σπάσιμο αυγών, συμφώνω με τον Σταύρο. Πορεία ρώτηση τη Παπαϊωάνου πάντω. Όχι τέτοια στιγμή. Πρέπει η... να, να... κρατιόταν μια ώρα ήδη. Γιατί άκουσα αρκετό, οι ερωτήσει τη Παπαϊωάνου ήταν αυτού του τύπου απορία. Μα... μα τι μου λε τώρα. Όταν λέτε σπάσα τα αυγά. Ναι. Και απάντησε ο Σταύρο ότι είπαμε ότι τα θα υπάρχουν. Πρέ... Ξέρετε λέει, ότι πρέπει οι κυβερνήσει να μένουν τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι σπάσιμο αυγών. Ή ότι είπε οι βουλευτέ από 300 να 250, 200. Εκτό του το έχουν πει άλλοι 10. Και δεν το έχουν κάνει άλλοι 30. Δεν αλλάζει, δεν είναι καν αυγό αυτό. Είναι γίνουν 50 οι βουλευτέ. Κάποιο έπρεπε να τα αλλάζει. πει όμω. Τα κανεί, δεν τα έλεγε. Τα λέγανε. Ά. Ο Σαμαρά το έχει πει για λιγότερου βουλευτέ και για κυβερνήσει τετραετία. Να ρυθμίζεται από το σύνταγμα αυτό. Τα έχουν πει. Πού προσδιορίζετε Αυτό είναι, είναι αυγά. Δεν είπαν ότι θα πάνε και θα δούνε. Πάνε να να προσδιορίσει την ψήφο. Το ρωτάνε όλοι. Θα βγάλει ευρωβουλευτέ, θα πάτε εκεί και σε ποια ομάδα θα πάτε. Πά ένα κτίριο άγνωστο. Εσύ ξέρει από τώρα. Αν θα πα σε ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι, πού ακριβώς θα κοιμηθεί, σε ποιο δωμάτιο, τι θα βλέπει. Το ξέρεις από τώρα. Στο Παρίσι είναι. Παίρνει για τη Βιέννη. Ξέχασα είναι... για τη Βιέννη, Αμα θες πάλι. Στη Βιέννη, Βιέννη δεν έχω ιδέα. Θα πάει ο Σταύρο στο Ευρωκοινοβούλιο, θα δούνε τα γραφεία. Ποιο βλέπει το ποτάμι, ποιο δεν βλέπει, γιατί έχει και ποτάμι. Ναι, ναι, ναι. Ε, και θα αποφασίσουμε. Ποτάμι. Ποιο έχουμε για ποτάμι, εσεί. Τείχο. Δεν μπορεί. Από η Πασόκη, Έχουν παράλογε απαιτήσει ο Έλληνα να ξέρει από πριν. Λε και του άλλου που ήξερε σε ποια ομάδα θα ενταχθούν, τα Έχει απαιτήσει ο Έλληνα. Για Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα απαιτήσεων του Έλληνα. Όχι, όχι. Α. Για τα δεύτερα έχει. Τηλεοπτικά προϊόντα, φαγητά, για αυτά έχει. Έφυγε και η από αυτό, εντάξει. Δεν τραγούδισω όσο έπρεπε, όπω έπρεπε. Δεν πήγε καλά, τέλο πάντων. έπρεπε να φύγει κάποιο. Έφυγε η Θεοφανία. Τέλο πάντων. Τού ήρθε. Είστε κόμμα. Όχι, παιδί μου, τι, τι το πέρασε. Για πού τζάδε του ο Κόμμα. Όσοι <laughs> το βλέπουν. Είναι σε Γιατί κόμμα. Γιατί και οι πρωταγωνιστέ ήταν κόμμα. Ήταν εκπομπή. Όχι, δεν είναι κόμμα, Ήταν Δεν ξέρω αν το. Το είπε ο στην Ήταν το Δεν είναι καμιά εκπομπή τώρα. Είναι εκτενές ρεπορτάς φυλακής Ο ανταποκριτής της φυλακής ναι. Πάντα κάμια μια καγκελόπορτα με αυτό το Θεοδωράκι έκλεινε το κάτσε και αυτή κάτσε μια πάνω ναι. στην Ιγκρίτα Να μην πιάσει Θα το έπιανε Θα το πιάνε σίγουρα Πα... Λοιπόν μίλησε όμως μετά για τις θέσεις του Και άλλα ναι, ναι, Τώρα είναι θέσεις κομ... Κάτσε παιδί μου το λέω σχέση έτσι απλόχερα Να κάνουμε μια την πανοκρουσία κάτι Η θέση Σταύρου Θεοδωράκη Για την Οι ιδέε που προτείνατε δεν ήταν κάτι τελείω διαφορετικό από αυτό που έχουν προτείνει οι άλλοι. Ή, δεν ξέρω αν ήταν και υλοποιήσιμε το να λες ότι για δύο χρόνια θα παίρνουν οι άνεργοι. Γιατί δεν υλοποιήσιμε. Από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Για, πού βρέθηκαν τα λεφτά για να βελτιωθούν κάποιοι μισθοί. Για μένα ήταν το μια ξεκάθαρη. Δεν βελτιώθηκαν οι μισθοί, μάλλον χρειαζόταν. Όχι, δεν με το πλεόνασμα αυτό, αυτό που έκανε. Που τώρα που βέβαιω. Να, λέω, το, λέω, να δοθεί τώρα. Τι προτείνει το ποτάμι για να λυθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη ανεργία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη λύση από τι δουλειέ. Δεν υπάρχει λύση, δεν λέω κάτι πρωτότυπο. Από τον ιδιωτικό το ένα, τομέα δηλαδή. Το, βέβαια. Ε, δεν πιστεύουμε στι προσλήψει στο δημόσιο. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να φορτώσουμε τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα θέλετε και εσεί επενδύσει και ανάπτυξη. Θέλουμε, αυτό που θέλουμε, θέλουμε όλοι. Θέλουμε επενδύσει, θέλουμε ανάπτυξη και θέλουμε άμεσα μέτρα για την ανακούφιση όπω είπα των ανέργων. Ορίστε, το κατάλαβε. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Πού είσαι, είσαι άνεργο, πώ θα λυθεί το πρόβλημα σου με δουλειά. Το έχει ξανακούσει αυτό. Στο σακίδι τι κρύβεται. Ναι, δουλειέ. Δηλαδή, στο σακίδι να βγουν οι δουλειές έξω. Δουλειέ με επενδύσει και να έρθει η ανάπτυξη. Το έχει ακούσει αυτό από κάποιον άλλον. Όταν έχει θέσει όμω. Αυτό ακριβώ. Έχουν κάνει ανάλυση, ε. Τώρα, μια δεύτερη ερώτηση θα ήταν, α πούμε ότι έρχονται οι δουλειέ. Που είναι και πρωτότυπο να το λέει κάποιο. Το είπε, είναι μια ωραία ιδέα, τη μελετήσουμε. Ναι. Οι δουλειέ, α πούμε. Έχουμε τον χρόνο και την ψυχραιμία. Τι μισθό. Σε ποιο καθεστώ. Και εδώ θα έχει μισθό με 700 ευρώ. Θα πει ο Σταύρο, φαντάζομαι, μπορεί να πει και 1.000, 10, 5.000, 8.000, 10.000. Όταν στη Βουλγαρία έχουν 250 ευρώ μισθό, γιατί εγώ που έχω επιχείρηση να την έχω εδώ και να μην την έχω εκεί αφού να ανοιχτά τα σύνορα. Έτσι και εσύ το ανοίξει Είναι θέμα αυτό. Ανοίγει θέματα. θέματα, θέματα. Υπέρα, Θέλουμε να έχουμε... μάθουμε τη θέση κάποιου. Κάποιε θεσούλε υπέχουν. Γιατί κάποιες... θα πάω και σε άλλη χώρα δίπλα. Που πια μπορεί να είμαι και στην Ιδία και να τα παρακολουθώ από εδώ. Γιατί είναι λίγο. Πώ θα ανοίξουν οι δουλειέ. Κοσμοπολίτε είναι Δεν αναφέρετε κοσμοπολίτε εμεί τον Έλληνα, τον Πάντω, εγώ χάρηκα πολύ που άκουσαν ακόμα να λέει ότι για την ανεργία η λύση είναι δουλειά. Γιατί δεν, δεν πήγαινε ο μου. Δεν είπα να δουλειέ. Για την πείνα, το φαγητό. Είπε, Φαντάζομαι. Το φαγητό. Ε, δεν το ρώτησε και η Σοφία Παπαϊωάννη. Για του άστεγου, το, το σπίτι. Η στέγη. Η στέγη. Ναι, μην τα λέμε, γιατί μπορεί να, μην, να έχει άλλε θέσει. Ναι, ναι, ναι. Για του εγκληματίε, η φυλακή. Είχε... Ποιου εγκληματίε, εδώ έχει και δεύτερη ερώτηση. Η βουλή. Όχι πάντα. Όχι. Είναι ένα θέμα. Θέλει να. Τα ανάμεσα. πολιτικά γραφεία? Τι. Τα εξαρτάται, γραφεία των εξαρτάται, κομμάτων? Εξαρτάται ποιο είναι ο γιατί... Οι τράπεζε που. Α. Λοιπόν, εξαρτάται. Θα συνεχίσουμε, με σταύρο, θα συνεχίσουμε με Σταύρο. τον Όχι. Του έκανε μια ερώτηση και του είπε ότι στηρίζει συμφέροντα ή τον στηρίζουν τα συμφέροντα. Πώ το είπε. Πρέπει να το πει με ύφο δικιά του το εκλογή. Συμφέροντα. <laughs> ναι, αλλά η απάντηση τι θα ήταν εκεί. Συμφέροντα, θα λέγει και ο Σταύρο. Θα, θα κοιτάζονταν το Άμα άπειρο. Και κάνει... δύο μαζί το άπειρο. Άμα κάποιο κάνει η ίδια τύπου συνέντευξη με αυτή που κάνει Θοδωράκη, θα έχει 10 λέξει. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε περισσότερε. Ότι ξέρει παραπάνω. Όχι, ρε παιδί μου, ξέρει λέξει. Αλλά ότι στη συνεντεύξει με τα μονολεκτικά θα περάσει μισή ώρα και θα κοιτάζω. Ε Τι θα πει στην Ευρωβουλή, που ξέρει Παπαϊάνο, ο Σταύρο δεν εντάξει. Δεν θα πάει στην Ευρωβουλή ο Σταύρος, το έχει πει. Θα μείνει όπως. εδώ. Πάντω, η απάντηση στο αν τον συρίζουν συμφέροντα ήταν αρμοδιότητα Αδόνιδο Γεωργιάδη. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι όλο αυτό το εγχείρημα έχει από πίσω κάποια υποστήριξη επιχειρηματιών ή εκδοτικών ομήλων. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πίσω από σένα, Ποιοι να Υπάρχουν. Νομίζω ότι μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να δοθεί από κάποιο ψυχίατρο. Ποιο μπορεί εμένα να μου προσφέρει κάτι και για ποιο λόγο. Δηλαδή, γιατί να θέλω εγώ τώρα στα 50 μου να λερώσω το όνομά μου που δεν το λέρωσα ποτέ. Άρα, γιατί ξαφνικά στα 50 μου να θέλω να γίνω λαό για τι ιδέε κάποιου άλλου. Δηλαδή, αν ερχόταν ένα επιχειρηματία και σου έλεγε: Εγώ σε πιστεύω, σου δίνω ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θα του έλεγε: Όχι, δεν το θέλω. Ναι, θα του έλεγα: Ευχαριστώ, θα το κάνω αλλιώ. Όριστη για ψυχία τώρα, γι' αυτό είπα: Αρμοδιότητα Υπουργείου. Τι? Με, Εντάξει, δούλευε. Τι να κάνει. Α, όχι, μια διαφήμιση ήταν. Σου είναι η μουσικούλα, η μουσικούλα σ αρέσει. Το με τη ζέτα που μπαίνει και στην παñίδα. Σκεφτόμαστε την, πανιέρα. Λοιπόν, την πανιέρα με, τη στην ζέτα. Πανιέρα με τη ζέτα. Δεν το, <laughs> <Ναι>. <laughs> αυτό είναι ο άλλο. <laughs> <laughs> το είπε. Γιατί στα 50 να ενστερνιστεί. Δεν πέτσι, να τα λέει ρε, το όνομά του. Καταφέρω. Ναι, με ιδέε άλλου. Μα... Έτσι όπω το θέτει, η απάντηση είναι να μην το κάνει. Όμω το έχει κάνει χωρί να το καταλαβαίνει. Οι ιδέε που έχει είναι ιδέε άλλων. Οι ιδέε πολλών κομμάτων σε αυτόν τον τόπο είναι οι ιδέε του Μπόμπολα. Όλα. Να το ξέρετε, <laughs> ο Μπόμπολα από πίσω. Ωραία, παιδί μου, όταν λέω. Μεγαλοεπιχειρηματιών του τόπου, τραπεζιτών. Ιδέε των κομμάτων. Αυτό θέλει και ένα τέτοιο τύπο. Ανάπτυξη για να έχουμε δουλειέ. Ανάπτυξη με 300 ευρώ γίνεται Για να Και ανταγωνισμό εδώ. Γιατί η Βουλγαρία έχει 250 Να μου δουλειές εδώ και τεργοστάσια έξω Δουλειέ εδώ με ήλιοτε από κάτω Αυτό είναι το κέρδος του Τα καταναλώνουν τόσο όσο Δεν νομίζω, ο είναι το νέο Επειδή Που το έφυγε. λέει κάποιος Νέο στην πολιτική είναι. Έω, νέο Όπου κόμμα, παίρνει διψήφιο νέα... άμα τη εμφανίσει. Νέα σύμβολα, όλα αυτά είναι νέο. Όντω είναι νέο. Αλλά επειδή το νέο το διεκδικούν όλοι, νέο είναι και αυτό που λένε νέες ιδέες ιδέε. Κάτι καινούργιο. Όχι αυτό που λένε όλοι προηγούμενοι με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Και όχι πρώτο επίπεδο κιόλας Όχι απλά κάτι πιο ψαλμένο. Πρώτο. πρώτο επίπεδο. Πάντω να ξέρει ότι καμιά φορά τα παιδικά χρόνια εκδικούνται και σε καθορίζουν στη ζωή. Το ξέρω. Έτσι ακριβώ την πάτησε και ο Σταύρο. Όταν ήμουν μαθητή, είχα μια συνδικαλιστική δράση. Δηλαδή είχα φτάσει να μιλάω και μέχρι στα προπήλια, σε αυτέ τι συγκεντρώσει στο τέλο του δεκαετία 70, 70. Κομματική, συνδικαλιστική ή δημοκρατική. Ήμουνα τότε, ήμουνα τότε πασόκ. Αλλά ένα, ένα παράξενο πασόκ. Με διαγράψανε μόλι βγήκε το πασόκ για επαναστατικέ ιδέε. Είχα μια πολιτική δράση τότε. Κολούσα αφήσει στη δυτική Αθήνα, στο ποτάμι. Και ονειρευόμουν ένα πολιτικό σύστημα που ήταν το πολιτικό σύστημα του Τζακεβάρα. Κάτι πολύ επαναστατικό για τη χώρα Ο Θεός μας φύλαξε πω, πω, πω, Να παίρνε πω, το, το το γράμμα και με τους συντρόφου του Να παίρνει το ποτάμι και να είχαμε άλλα τώρα Ο Τζε Γκεβάρα πώς το γράφει με Τζε Δεν ξέρω πώς το γράφει, mm. ευτυχώς δεν ζει να ακούσει Κολλούσε αφήσες Αμα ήταν, πώς... αυτά... ήταν ο άρησιο πιλιωτόπουλο τότε, θα βγάλει ευγάλων. Αλλά ήταν ο Κέννη, χθε μαζεύουν τσίκλε. Πρέπει να ξέρει. Από, <laughs> από το, από το παγκάλια... σύνταγμα Α, δεν είδε. Στο πάτωμα. Οι ατενοί σα που μαζεύανε χθε, προκθέσει ότι έχει καθαρίσει το σύνταγμα. Κάνα. Και έχουν ανεβάσει πάνω στο Twitter ε, μια ωραία φωτογραφία που είναι διαβατάραι, αντί είναι πολίτε που περπατάνε με τα παπούτσια πάνω στα πλακά και λέει ντροπή δεν τρέπετε, τελειώνεται σ... σ... τα, πλα... τα μάρμαρα. Και πάνω από φουλεύει το πυλιοτό. Βάλει και αυτό του πλυντού. Θα μπορούσαν, τι τσίκλε, να μην τι μαζέψουν, να κάνουν ένα δρώμενο, να τι Κάτι. Να είναι πούά τα πλακάκια. Θα μπορούσε καταρχήν οι τσίχλε να ανακυκλώνονται. Να τι μασεί κάποια στιγμή. Κανεί δεν το ξα... έχει σκεφτεί ναι, από του ατενίστα που έχουν αυτή την αγωνία για τον τόπο. ή να γίνει μπλουτάκ, κάτι άλλο. Ναι, ε, ναι. Με μια δεύτερη χρήση τη τσίχλη. Δεν τα σκέφτονται αυτά. Δεν τσίχλας. Υπάρχει, υπάρχει οικολογική συνείδηση. Δηλαδή τι πρέπει να έχει κάποιο στο κεφάλι που πάει και μαζεύει τσίχλε από τα παγκάκια. Να μου <laughs> Ό,τι θα βγει. Όχι, όχι, Ο πολιτικό, ο άλλο εθελοντή από κάτω. Δηλαδή πόσο. Τι δεν μπορείτε δεν με ξεπερνά όλο Εντάξει, αυτό. Εντάξει, φτιάχνουν πας αυτά τα καθημερινότητά μας. Βάφουσες μια γλάστρα, φτιάξεις μια τσίχλα. Ή τα πουλοβεράκια στα δέντρα. Κρυόναν, ναι. Τα, τα, τα δέντρα. Τα φανάρια. Και δίπλα πεθαίνουν άνθρωποι. Και το φανάρι. Και στο φανάρι. Μήπως ήταν για τους άνθρωποι. Σα... Δηλαδή πας άθροι. και πλέκεις πουλόβερ και τα δέντρα. Τι, τι, τι άνθρωπο είναι τι υπάρχει στον αυτό. Τι έρκο σχολεία Αυτό το λιγότερο. Τι σκέφτεται με στο κεφάλι αυτό. Περπατάει μόνο του. Τι έχει με στο μυαλό του. Τι, τι πιστεύει ότι κάνει εκείνη την ώρα. Προσφέρει σε ποιον στο κεφάλι. Το δέντράκι. Το δέντράκι. Και δίπλα ενώ Το φαναράκι. Το φαναρίκι. Όχι στα δέντρα. Δεν στα δέντρα. Στα, στα, φανα... στα δέντρα βάλανε. Και στα φαναριά. Το χειμώνα είχαν βάλει πουλοβεράκια στα δέντρα. Το καλοκαίρι θα βάλουν τώρα. Σαγιονάρα από κάτω και χαβανέζα που κάμισα. Μπορνούζια. Ξέρω ότι <laughs> <laughs> θα βάλουν παρεό <laughs> Παραιώτα δέντρα. Λοιπόν, ο Σπυλιοτόπουλο σήμερα το πρωί στο Μέγκα, αφού είπε για τον Καμίνο ότι είναι μίλησε και για το. και εκεί πρωτότυπο. Και πίσω ο Άρης φέρνει τον νέο. Για τι διαδηλώσει που κλείνουν του δρόμου τη Αθήνα. <laughs> Αλλά άκου τι είχε να πει ο Άρη. Ο Δήμο πρέπει να είναι διεκδικητικό. Πρέπει να πάει στα Υπουργεία και να απαιτήσει τέρμα. Οι ημίτρελοι που κάθε λίγο και λιγάκι κλείνουν το κέντρο τη Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε τον αποκλεισμό. Και να υπάρχουν επαγγελματίες με τα καταστήματά τους εκεί που να έχουν βάλει τις περιουσίες τους Ένα να πληρώνουν τα χαράσια οι τους μήτρελη. Οι, μήτρελη. Τι, οι, τί τί οι 20 και 30 άτομα κάθε φορά παραβιάζουν τον νόμο και κλείνουν το κέντρο της Ευχαριστώ Αθήνας Δεν είναι καθόλου καλό να κλείνουν το κέντρο Μάλιστα. της Αθήνας γιατί δεν είναι επίσης Ακόμα πιο, ε, ε, ε, δεν είναι καθόλου καλό επίση να του αποκαλείτε η Μίτρε. Εγώ του έπρεπε προβλήματα. Εγώ του έπρεπε είναι Εγώ του 20 και 30 που κλείνουν κάθε λίγο και λιγάκι το κέντρο, γιατί να πάνε στο πεζοδρόμιο και προσπαθεί η μειοψηφία να επιβάλει έτσι τελικά τη δική τη διαμαρτυρία. Όρος. δεν είναι και το... Είναι απαράδεικτο να κλείνουν 20 άτομα το κέντρο, Όχι, αλλά δεν μπορεί να συνεχί... του αποκαλείσει ημέρα. Υπάρχουν κάποιοι η που νομίζουν ότι ακόμα ζούμε στην εποχή τη εκτατορία. Ναι. Καθότι διεκδικούμε όταν υπάρχει δικτατορία. Αλλιώ δεν έχει να διεκδικήσει και σε δωλό. Καταρχήν δεν κλείνει κανένα κέντρο με 20 και 30 άτομα. Αυτό μπορεί να συνέβαινε κάποτε. Ποτέ τόσο μικρέ ομάδε δεν κλείνουν το κέντρο. Ε, σε ένα πεζοδρόμιο, άντε Τι κέντρο είναι αυτό για να κλείσει με 30 καταρχήν. Να είναι σε κανένα πίσω πίσω από το Υπουργείο Εθνική Οικονομία, το οποίο δεν επηρεάζει. Βουλή Συνίκη, αυτή είναι η που δεν επηρεάζουν την κίνηση. Δεν ισχύει αυτό εδώ και χρόνια. Παρ' αυτά το χρησιμοποιούν όλοι. Παρ' όλα αυτά, όμω, εδώ βγαίνει και η άποψη του υποψηφίου Δημάρχου για του διαδηλωτέ. Μπορεί να είναι 50 άτομα, να έχουν απολυθεί. Υπάρχουν πολύ μικρέ επιχειρήσει που έχουν απολύσει 50 άτομα. Και βγαίνουν οι άνθρωποι ω ίστατη κραυγή απόγνωση. Δεν περιμένουν τίποτα. Μόνο και μόνο να ακουστούν και να πούν ότι αυτοί είναι οι Μήτρελοι που χάσαν τη δουλειά του. Αυολογικού θα... βουλευτέ που ψήφισαν τα μνημόνια, όπω είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλο. Αυτή η λογική. Ε, ή μάλλον πόσου λε που χάλασαν 20.000 ευρώ για κρουτίνε σε Υπουργείο. Αυτή είναι η λογική και η άλλη είναι η μύτη. στον Ο άσκηση πάει ναι. που έφτιαξε τον πρώτο του Στο ήτανε... Να φτιάξει τα, τα γραφεία. Στο Υπουργείο Παιδεία. Και τα έλεγε μετά και διαμαντοπούλουμε. Βέβαια, τρόπο. άμα είναι μια καλή κουρτίνα. Την, παίρνεις. την, παίρνεις. Ω, την δεν Όσο δεν και να στοιχήσει. Θα, θα, θα βγουν να διαμαρτυρηθούν. είναι καλή κουρτίνα. Αλλά να λε και οι μήτρελου ανθρώπου που είναι σε απόγνωση, γιατί να αναγκαστούν, αν είναι 20, είναι και χειρότερο. Γιατί αν είναι μια Γεσαιά, δεδοί, πα μέσα στο σωρό, για να βγουν 20, να φύγουν από την επιχείρησή του, να πάρουν τον πόνο του, την αγωνία του και να πάνε έξω από ένα υπουργείο να πούνε το αίτημά του, είναι πιο σημαντικό το να ενταχθεί στο σύνολο τη Γεσαιά, δεδοί. Αυτού λε οι μήτρελου. Δηλαδή η ευαισθησία σου ω βουλευτή και όλα αυτά είναι αυτή. Εσαι μεγαλύτερη απόγνωση Νοάρη παρά μάλλον αυτή, γιατί. Ναι, από τη βλέπω. Συνεχώς. Πρέπει να πάει η Δεύτερη Κυριακή. Πρέπει να πρέπει έχει μια κουβέντα. και να έχει, έχει πάρει το βάρνα. Βάρνα. Βάρνα. βάρνα. Έχει βγάλει όλες τις αφήσει του Σακελαρίδη. Το γκράζει συνέχεια. Τώρα τον καμίν. Σπασμένα πλακάκια λέει στην Αθήνα. Σπάς τα πόδια σου. Την επόμενη μέρα ξέρει ο Άρης παρκέ, Θα περπατά στο πεζοδρόμο θα από την Παρκετίνη. Έχει δει και τα στρώματα στο λικαβητό και του στρώματα. στα σκουπίδια. Έχω δει Του, σκουπίδι, <laughs> το στρώμα σκουπίδι. πάντως ήταν γι' αυτό Το στρώμα υπάρχει πιθανότητα να ήταν Λοιπόν διαφημίσεις και εδώ είμαστε Πάμε έτσι και. Γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία Είναι και το Πασόκ ναι. Που είναι πίσω από τις επιτυχίες Τις απανοτές που δεν τις προλαβαίνουν Να γιορτάσουμε με και με ύμνους Πασόκ Σίγουρα εκ... ναι, ναι Αυτό τώρα έχει παίξει από κάτω ναι, το το Με τον Με τον Ταούλη ναι Ο Ευαγγελόπουλο, ο Εθνικό Σταρ. Αυτή την εκτέλεση τη διαλέξαμε. Με τον Ταγούλη, έτσι. Δεν μα ερχόταν. Το σημερινό Πασόκ, μόνο αυτή η εκτέλεση. Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Πασόκ είναι Εθνικό Σταρ. Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ νομίζω την αντίφα. Το αντίφα σημαίνει Πασόκ. Όλα γίνεται ανάλογα, αλλά με το σημερινό Πασόκ μόνο αυτό ταιριάζει. Ναι. Και ο Βενιζέλο. Αυτό ήταν. Τη δεξιά στο τέλο. Θα ήταν ο Βενιζέλο τη δεξιά στο τέλο. Θυμάσαι εκείνο το σύνθημα που θα φ Η συνεργασία και όλα. Και όλα και όλα. Βάλε το λίγο πιο σιγά από κάτω γιατί μα ζαλίζει αυτό. Γιατί καλά. Λοιπόν, ε, λένε εδώ οι ακροατές, να συλληφθεί πάρα αυτό ο Άρης δεν μπορεί να τα βάζει με τον Ατικάρχη, που κλείνει το κέντρο κάθε φορά. Ο Άρης Πιλιοτόπλος mm. είχε να πήγει ο το του Σιμήτρελου 40, αλλά με το που λέει κάποιο ή έρχεται ένας ηγέτης, αύριο θα είναι το κέντρο, κλειστό, κανονικά, απαγόρευση, που αυτό γίνονται... Δύο φορέ το μήνα. Αυτή είναι η μη λογική, δεν είναι η μητρελό. Ναι, ναι, το ότι κλείνει ο σταθμό του συντάγματο όταν σε ακτίνα 500 μέτρων μπορεί κάποιο να κάνει κάτι, αυτό δεν είναι η μητρελό. Ωραία, να ακούσουμε και τι κοινωνικέ μα σχέσει. Έλεο. Ήρθε ένα καλεσμένο από το εξωτερικό. Θα μα τα κόψετε όλα. Όχι, αλλά όπω γίνεται και στι και παντού διαμαρτύρονται και άνθρωποι. Μια αρμένη και βίζει τα. Μια Ζόιμπλε, η Ναι, είναι μεγάλη Αθήνα, χωράνε όλα. Και στο εξωτερικό δεν υπάρχουν διαδηλώσει όταν κάποιοι έρχονται. Η λεκάνη τη Μέρκελ πώ είναι. Δεν ξέρω από το σπάστι. Το ρώτα αύριο το στραβελάκι. Να κάτι που θέλω. Να δω... Όχι, λέει να σα ακουρατήσει επίση να ρωτήσουμε τον Θεοδωράκη, ο Τσέ τη γνώμη είχε για τι αγορέ. Δεν, Δεν ζει. Δεν ζει. Είχε μια αξία να Ο Τσέ ήταν πρώην πασόκος, Αυτό που δω... όταν φτάνουν κάποιοι κάπου και έχουν προδώσει ό,τι είχαν και όπω το είχαν στο μυαλό τους που επικαλούνται οτιδήποτε αριστερό που κάνανε στα πέντε του ή στα δεκαπέντε του, ο άλλο ήταν αντάρτη. Αυτό πια. Πόσε φορέ θα το ζήσουμε. Με έναν πιο να ιδιαίτερο τρόπο, δεν θα μπορούσαν. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ Φασισμό ΑΕΕ είναι έτοιμο. Λοιπόν, η δημιουργή του ντεπτό, Ντετόκραση και του Καταστρόικα, του Άρσικα Στεφάνου, δηλαδή. Και, ε, και το λέμε ε, αυτό γιατί είμαστε χορηγοί επικοινωνία. Πολύ δύσκολη δουλειά να είσαι χορηγό επικοινωνία. <χω>, καλά, ε. Σκέφτομαι του γνωστού χορηγού επικοινωνία. Τι <χω> δουλειέ <χω> <χω> <χω> <χω> θα κάνουμε. με τουλάχιστον 100 δωρεάν προβολέ. Στην Ελλάδα και Κύπρο, αρκετέ ευρωπαϊκέ πόλει κάνουν πρεμιά την Πέμπτη η 8 το ντοκιματέρ Φασισμό ΑΕ των Σήμερα. δημιουργών. Σήμερα δηλαδή. Λοιπόν, τι προβολέ οργανώνουν ομάδε πολιτών, οργανώσει και αντιφασιστικά δίκτυα, ενώ συμμετέχουν ομάδε εργαζομένων, καλλιτέχνε και δημιουργοί από το Open, το Θέατρο Εμπρό και άλλα. Λοιπόν, πού μπορείτε να το δείτε. Χιλιάδε θεατέ θα παρακολουθήσουν το ντοκιματέρ και από το διαδίκτυο στη διεύθυνση fascism.inc.com. Ελληνοφρένεια. Το δικό. Με όλα, είναι να. πω το Ελληνοφρένια μόνο. Ναι, μόνο το Ελληνοφρένια. Εντάξει. Και το ελληνοφρένια.net.gr. Να τα Και το το επίσημο. πες και το infogore. τα Αυτό πήγα να πω. infopavlagore.gr. Αλλά επειδή είναι όλα αυτά δύσκολα που λέμε. Από τι 8 και μετά αυτό θα είναι released, που λέμε. Για πε. Βρισιά Όχι. αυτό. Το ντοκιμαντέρ θα είναι released από τι 8 το βράδυ και μετά. Μπορεί να το δουν και από το δικό μα site και από το infogore. Να το και από το παρουσίαση, πε την παρουσίαση. Πού γίνεται σήμερα. Πού γίνεται η παρουσίαση. Όχι, αυτό είναι για λίγου. Α, δεν για λίγου. Εντάξει, λάθο. Δεν το λέμε αυτό. Οπότε ηλεκτρονικά από ένα μάτσο site θα. Θα μπορούμε να το βρούμε. Το σενάριο του υπογράφου Άρισχα Τητεφάνη. Εγγύηση. Είναι το τρίτο ντοκιμαντέρ. Το έχει γίνει με τα λεφτά τα δικά μα. Έχει κάνει και εκδηλώσει. Είχαμε κάνει και στον Γκαγκάρι μια εκδήλωση πριν κάνα μήνα. ποτέ ήταν. Ήμουν κι εγώ εκεί. Το ξέρω, ναι, μπράβο. Τον πελούρδε. Εγώ. Ξέρω, ξέρω. Το θυμάμαι. Οπότε είναι ωραίε προσπάθειε. Θα πω και για την ενίσχυση. Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν την παραγωγή μπορούν να το κάνουν από τη διεύθυνση φάση μου παύλα Inc.com inc. και επίση για αυτού που θα ενισχύσουν την παραγωγή, οι δημιουργοί του φασισμό ΑΕ οργανώνουν ειδική προβολή την Κυριακή 13 Απριλίου στι 2.30 στον κινηματογράφο Ιντεάλ. Γενικό, αν δείτε στο ιστορία. διαδίκτυο, επειδή είναι και προϊόν και αποτέλεσμα τέτοια διαδικασία, θα μάθετε τα πάντα για τον ντοκιμαντέρ. Θα δείτε και το ντοκιμαντέρ από σήμερα και μετά. Είναι τέτοιε προσπάθειε που δεν είναι κλειστέ, είναι πολύ ανοιχτέ, βασίζονται στον κόσμο και είναι για τον κόσμο. Και αυτό είναι το ωραίο να το πάρουν σύλλογοι, να το πάρουν. Σχολεία αν γίνεται, φορείς να το συζητήσουν να το δουν να γίνει αναπαραγωγή είναι ωραίες δουλειές και ποιοτικά και με φουβερή αισθητική και κυρίως με περιεχόμενο και Και μήνυμα. Το, το Σάββατο που έρχεται το μοιράζει και η εφημερίδα των συντακτών. Και η εφημερίδα των συντακτών. Διανέμει το κ.Μ.Δ. Όλα αυτά λοιπόν πάμε σε διαφημίσεις λίγε για να πούμε το γι' μέσα μετά. Να πούμε δύο μηνύματα κροατών, το ένα για το θωδράκι που δεν είναι με το σύστημα και λέει εδώ ο Γιώργος ότι μα πώς μας πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί το σύστημα να τον στηρίζει ειδικά όταν οι δημοσκοπήσεις τον βγάζουν 10% με το «Καλημέρα σας». Πρώτον και δεύτερον. Τρίτο κόμμα. Τρίτο είναι ο Τρίτος Τρίτο και καλύτερο. Μετά ο Τσίπρας, μετά ο Θεοδωράκη. Δεν έχουμε επιλογέ άπειρα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοκάνουμε. Γεια σα, παιδιά. Θα συμμετείχα και εγώ λέει, στα πανηγύρια για τον αγορά. Α, εάν από αύριο θα είχα τη δουλειά μου οκτάωρο, μισθό ανάλογα με την κατελάδική μου σύμβαση και τα χρόνια δουλειά. Αν είχα υγεία, παιδεία και όλα έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε. Ευρωπαίοι δεν Τώρα θα τα Δεν πρόκειται ποτέ να τα έχουν αυτά γιατί δεν τα έχουν και οι Ευρωπαίοι. Μην του το χαλάσω. Όχι, δεν τα έχουν ούτε. Είναι η ρίτσα. Ούτε οι Ευρωπαίοι δεν τα έχουν. Mm. Αυτό είναι το θέμα. Να τα είχαν οι άλλοι κάποια στιγμή, θα τα είχαμε κι εμεί. Τα η Ευρώπη. Ήταν μια τριάντακονταετία που τα κατάφερε. Από εκεί και πέρα Τώρα, έχει αρχίσει το ξύλωμα. Λοιπόν, γεια σα. Δεν τελειώσαμε. Το πες. Γεια σα. Τα υπόλοιπα αύριο.